FM στέρεο Τι έγινε ρε παιδιά? <Τι έγινε>, παιδιά Μια ερωτική αισθησιακή αισθηματική ρομαντική μα πόλα πάνω σοβαρή εποπή στην εποχή της uh, The Great Greek Disp depression, depression, depression, my love. Today to see if I still feel I focus on the pain the only thing that's real the needles Tears the hole The old familiar sting Try to kill it all away But I remember everything What have I become My sweetest friend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 this merry king here is the hell away from me here i wear this crown of thorns upon my liar's chair for of broken thoughts i cannot repair Beneath the stains of time The feelings disappear You are someone else I am still right here What have I become My sweetest friend everyone i know goes away in the end and you could have Καλή σας μέρα από τους 101,5 Με την εκπομπή τι έγινε ρε παιδιά always... to... Για να δούμε τα ευτρά πια Το βασανισμό που υφίσταται μια μερίδα αυτού του λαού Είδαμε χθε φίλοι και φίλε ότι βάλανε τα, τα έσχη του, τα απόθενε έσχη τους τα Ιντερνεδια και θα γινόταν φυσικά ο χαμός διότι αυτά τα κόλπα κάνουνε για να στείλουν από πίσω τα άλλα κόλπα που τους λένε τα αφεντικά τους. Λοιπόν ωραία, τα βάλανε, έγινε ένας γενικός χαμός, ειδικά στο διαδίκτυο όπου πια όλοι αυτοί οι διαδικτάδες, οι θέλανε να γίνουν ρουφιάνες στη θέση των αλητών ρουφιάνων δημοσιογράφων που κατηγοράγαν τόσα χρόνια, το τι έπεσε δεν λέγεται. Μπούρδα τώρα σου λέω Βέβαια θα μου πεις πως να μην πέσει μπούρδα Όταν βλέπεις ότι ο άλλος με 315 ευρώ Αγόρασε 1000 στρέμματα στη δράκη 1000 στρέμματα 315 ευρώ Καταλαβαίνεις ε Ο άνθρωπος καταλαβαίνει Ή ότι αγόρασε σπίτι ο Λοβέρδος Αυτός ο βαρύς σοσιαλιστής Στη... Στην Εκάλι, όχι στην Εκάλι σε ένα άλλο μέρος ακριβώ πάντων, mm -hmm. το πήρε ο άνθρωπος 16.500 ευρώ. Δηλαδή μιλάμε, εντάξει. Ε, αυτοί είναι ρε παιδιά. Αυτοί ήταν, αυτές τις δηλώσεις κάνανε. Ξαφνικά τώρα το, mm -hmm. το ανακαλύψατε ότι κάνανε αυτές τις δηλώσεις. Mm -hmm. Και ότι έχουν σπίτια, ακίνητα, μετρητά mm -hmm. και ότι η δήλωσή τους είναι του 2009 ενώ εσύ αν έκανες δήλωση τώρα του 2009 θα σε ξεσκίζανε κυριολεκτικά. Mm -hmm. Κύριε μα κυριολεκτικά όμως, έτσι. Αυτό, αυτοί οι Άγιοι άνθρωποι μου Σφάζονται τώρα σου λέω Σφάζονται για το καλό σου Δηλαδή πίστεψέ με δηλαδή, Θέλω να με πιστέψει Σφάζονται για το καλό σου Σφάζονται για την, για την υγεία Για την παιδεία για, τη, για την πατρίδα Σφάζονται για την πατρίδα Αυτοί οι άνθρωποι Έχουμε υψηλούς τόνους Σήμερα θα δώσουν παράσταση Εκεί με τον κύριούλη Παπαδήμο στην, ε, Είναι σε κρίση η κυβέρνηση Και μπορεί ο Αντωνάκης να τη μέχρι ανατροπή γιατί λέει, κάνουν μείωση στις επικουρικές, ναι. Ο Αντωνάκης και η παρέα του δεν είδε ότι βάραλε το φόρο κατοχής, τον μάθατε λέγεται φόρος κατοχής για τα χωράφια. Για το χωράφι δηλαδή σου άφησε να είχε είχες ένα παππούνα από μένα και εσύ δεν έκανε πρίτς το κολονάκι σε βγάλει και έχει ένα κολοχόραφο τώρα. Δεν ξέρω εγώ ένα, δύο, τρία, πέντε στρέμματα και θα σου βάλει φόρο κατοχής. Κατάλαβες. Οι γερμανοτσολιάδες λοιπόν Δεν ξέρω αναρωτιέμαι ρε παιδί μου αν σε άλλη ιστορική περίοδο σε αυτό το γεωγραφικό τόπο που λέγεται Ελλάδα, υπήρξαν τόσο πολλοί ρουφιάνοι, τόσο πολλοί δοσύλογοι, τόσο, τόσο πολλοί εφιάλτες. Δεν νομίζω σε άλλη ιστορική περίοδο Ούτε και όταν μπήκαν οι Ρωμαίοι που είπαν την κατακτήσαμε εύκολα την Ελλάδα να υπήρξαν τόσο πολύ δοσύλογοι. Αποκλείεται δηλαδή να υπήρξαν Μπορείς το. Α το έχει πει ο Τσόρτσιλ αυτό α, α τότε εντάξει το λάθος μας Είχε πει ο Τσόρτσιλ μου λέει ένας φίλος Ότι η αστυνομία είναι άχρηση στην Ελλάδα Με τόσους ρουφιάνους γιατί να τους πληρώνουμε Άρα λοιπόν τι να πω δηλαδή ε, Έχουμε φτάσει σε σημείο τρέλας Έχουμε φτάσει σε σημείο τρέλας γιατί δεν ακουμπάει αυτή, γιατί το στρατό του αυτή η κατάσταση. Δεν τον ακουμπάει. Λοιπόν και είναι ριζικά αντίθετος τώρα ο Αντωνάκης σου μεγάλε και η νέα δημοκρατία σου και ο Παπαδήμος, ο Παπαδήμος τώρα είναι αποφασισμένος για όλα. Ο Παπαδήμος θέλει να κόψει τις επικουρικές, ο Αντωνάκης δίθετα χάμου δεν θέλει και θα κάνουν την παράστασή του σήμερα, θα πούμε εμείς θα τσαμπονίξουμε από εδώ. Εσύ θα σκέψει το κεφάλι για τη μερίδα μιλάμε για όχι όλους Λοιπόν, τελος πάντων Και θα ξημερώσει αύριο μια άλλη μέρα Με άλλα, με άλλα πράγματα τα οποία το άδειο μυαλό τους Αν δηλαδή μιλάμε για τρέλα, κανονική τρέλα έτσι Κορυφάει οι υπουργοί αντιδρούν Κορυφάει υπουργοί αντιδρούν Ρε είναι ε, καμιά φορά, δηλαδή αναρωτιέσαι όχι καμιά φορά, κάθε δευτερόλεπτο 24 ώρο με ελάχιστο με, με, με, με IQ αραιδι, ραδικιού αναλο, ε, αναρωτιέσαι και λες αποκλείεται να μου συμβαίνουν αυτά τα πράγματα διότι εντάξει, θα μου πεις πού να προσκρούσει η ηθική τους είναι ανήθικη Wait. πού να προσκρούσει το IQ τους, δεν έχουν, είναι μηδέν Two. πού να προσκρούσουν όλα αυτά και αφού πρόσεξε τώρα, πρόσεξε τώρα, αφού πήγαν και έχουν, τα έχουν ψηφίσει όλα Μνημόνια, κόψιμο μισθών, κατάργηση νοσοκομείων, να πεθάνουν τα παιδιά, τα έχουν ψηφίσει όλα Κορυφαία στελέχη για να πάρουν ε, το μέρος των εξοργισμένων ψηφοφόρων του Πασόκ Γιατί έχουμε και τέτοιους, έχουμε και εξοργισμένους Πασόκους όχι δηλαδή για την Ελλάδα Γιατί θα χάσουν τη βολή τους Λοιπόν, ε λοιπόν ρίχνουν στο τραπέζι Το αντιμνημονιακό blog. Πρόσεξε τώρα Έχουν κάνει αντιμνημονιακό blog Ποιοι οι εκτελεστές σου Οι εκτελεστές σου έχουν κάνει Αντιμνημονιακό blog. Κατάλαβες για τη μερίδα μιλάω Πάντα δεν μιλάω για την πλειοψηφία Πάντα αυτό να το, να το θυμόμαστε έτσι. Δεν μιλάμε για τα σούργελα όλα αυτά που έτρεξαν πίσω από την Πασοσκοσημορία και βολεύτηκαν λοιπόν είναι λέει αντιμνημονιακό μπλοκ και ποιος είναι τώρα πρόσεξε αντιμνημονιακό μπλοκ ο Χρυσοχοίδης πρόσεξε τώρα Α, μιλάμε ο ίδιος είπε ότι από κοντά παντελώγια ήταν ο Ρουφιανάκις του Πασόκ ο ίδιος τα έλεγε στο Παπαγελάν λοιπόν και όλοι αυτοί οι συμμορίες το παρέα Λοιπόν αυτοί όλοι λοιπόν έχουν κάνει τώρα είναι κορυφαία στελέχη και έχουν κάνει αντιμνημονιακό μπλοκ. να προσκρούσει η ηθική τους Άντε το μυαλό τους δεν προσκρούει πουθενά διότι στο κενό δεν προσκρούει τίποτα. Η ηθική τους τελικά δεν προσκρούει πουθενά Ο Χρυσοχοίδης λοιπόν ο Χρυσοχοίδης, κατάλαβες Ο Χρυσοχοίδης και άλλα κορυφαία στελέχη Επίσης ε, να σε ενημερώσουμε η μεγάλη μορφή αυτή ο Μπεμπεζενή αυτό το όρθιο λίπος λοιπόν εάν θα, η έξοδος από το ευρώ λέει θα διέλυε τον κοινωνικό ιστό Θα εννοεί στον κοινωνικό ιστό της συμμορίας σου έτσι δεν είναι ή κάμιο λάθος κοινωνικό ιστό πια θεωρούν τη συμμορία τους τέλος τέλος τέλος τέλος τέλος τέλος είναι κορυφαία προτεραιότητα η παραμονή της χώρας στο ευρώ, είπε ο Μπεμπεζενί. Αυτός ο τύπος εκεί, ο οποίος στις επόμενες εκλογές θα πάρει... Πού κατεβαίνει, στη Θεσσαλονίκη? 200.000 ψήφους. Θα βγει πρώτος βουλευτής. Στη Θεσσαλονίκη. Πού κατεβαίνει, δεν ξέρω που. Εκτός και, α, πια και αν είναι αρχηγός... Όπως λέγαμε λοιπόν βγήκε, βγήκανε τα, τα πόθεν έσχοι των βουλευτών Και έχουν σκάφη, έχουνε... Γιατί να μην έχουνε ρε μου, Στο Μάτριξ το οποίο καλούνται να υπηρετήσουνε Αυτά είναι, αυτά τους δίνει το Μάτριξ που καλούνται να υπηρετήσουν Σκάφη, λεφτά, σπίτια, ελβετίες Τι να κάνουμε τώρα και αυτά τα αποδέχεται έτσι, χωρίς σκέψη, μόνο ένας ανήθικος. Διότι δεν μπορεί, α πούμε, να παρουσιάζεται τώρα ο βούρος, α πούμε, με σκάφη. Από πού και ως πού. Τώρα έχεις και, μην ξεχνάς ότι έχεις και βουλευτή τη Μάγια τη Τζόκλη, τη Μάγια Τι Μέλισσα. <laughs> Μια χαρά τα γουστάρεις μεγάλη. Αλλά περίμενε να σου πω κάτι. Παρέα θα περιμένουμε. Μάλλον εμείς περιμένουμε. Εσύ δεν περιμένεις, έχεις άλλα στο μυαλό σου. Και ο... αν έχει ρεύμα εδώ ο καναλάρχης εκείνη την εποχή, εσου μιλάω ειλικρινά θα πέσει μεγάλο γλέντι. Θα ρίξουμε πολύ γέλιο. Θα τα για λοιπόν Δηλαδή φαντάσου τώρα εσύ Ο Καρατζαφέρης ας πούμε 150.000 πούλησε τις εκπομπές του στη, Σε κυπριακή τηλεόραση Ο Καρατζαφέρης Πούλησε τις εκπομπές του 150.000 ευρώ στη σε κυπριακό κανάλι Εμείς Μην ε, ε, ε, μη, μη χάσουν το λόγο, μη χάσουν τη σκέψη μη χάσουν την παρουσία μη χάσουν την εικόνα οι Κύπροι Του δώσαν 150.000 για τι εκπομπέ του, yeah, like I, so τώρα εντάξει έχει καταθέσει η Άννα ενταλάρα στην Ελβετία. Yeah. Αν δεν έχει η Ανούλα, ποιο θα έχει μωρέα. Yeah. Yeah. Τέλο πάντων, είπαμε να μην τσιμπήσουμε σε αυτή την ιστορία, να πάμε σε πιο ουσιαστικά θέματα και να σας ενημερώσουμε ότι κυρία μου και κύριέ μου ε, πάλι με α τον... και να σας πούμε και το εξής η πλάκα είναι ότι μπήκε τόσο πολύς κόσμος χθες στην ιστοσελίδα της Βουλής στίχισε ένα 1,5 εκατομμύριο ευρώ μια ιστοσελίδα που πάνω από 200-300 ευρώ δεν θα ένα παιδάκι να στη φτιάξει δεν στοιχίζει έτσι Α, θες 500, yeah. θες χίλια ευρώ yeah. Πάντως ένα με ενάμιση εκατομμύριο δεν στοιχίζει yeah. Λοιπόν αυτή η τεράστια ιστοσελίδα λοιπόν, yeah. Κατέρευσε χθες γιατί μπήκαν πολύ Είχαν αγωνία οι Έλληνες yeah. Μπήκαν εκατομμύρια Έλληνες yeah. Να δούνε τα, τε, τα λεφτά των σωτήρων τους yeah. Να δούνε την περιουσία των σωτήρων yeah. τους Και κατέρευσε η σελίδα Κάποια στιγμή δεν μπορούσες να μπεις γιατί έχουμε, ναι, έχουμε, τον αργύριο είναι αδιάφθορος ο Αργύρης, και είπε αν βρεθεί έστω και ένας να έχει 100, 100 ευρώ στην Ελβετία θα είναι παράνομος γιατί κανείς δεν έχει δηλώσει ότι έχει καταθέσει στην Ελβετία. <συσχε> Μα το δήλωσε ρε Αργύρη η Ανούλα του Νταλάρα ότι έχει εκατομμύρια ευρώ τα έχει σε ελβετικές τράπεζες. Μα δες τα ρε Αργύρη, δες ρε <συσχε> Τέλος πάντων ε, το... Η μαγιά τους, μαγιάτους λέμε Είναι φίλε μου Ότι συνεχίζουν το ίδιο Παραμύθι το, Την ίδια τακτική Με την οποία έβγαλαν Τόσα χρόνια τις παχές Αγελάδες και τις έφαγαν Και συνεχίζουν ακριβώς Με την ίδια τακτική Ακριβώς μα ακριβώς Με την ίδια τακτική Τα ίδια λόγια, τις ίδιες κινήσεις Το ίδιο μυαλό Και την ίδια ηθική Uh, <music> uh, <music> uh, <music> you next know, got Εντάξει τι να κάνουμε αδερφέ, αυτό το μυαλό διαθέτουμε, αυτούς θέλουν τι να κάνω. <Κι> Τέλος <Κι> πάντων, ευχαριστώ πολύ. Κατάμε, άμα χρειάζεται ένας χρόνος να το καταλάβει, άστο το χέστο να βοηθεί. Χέστο, ας το παράδοσο, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Άμα χρειάζεται ένας χρόνος να καταλάβει μεγάλε κάποιος κάτι, άστο, το. Μου θυμίζει τους αντιμνημονιακούς πασόκους τώρα. Χρειάστηκαν 30 χρόνια να καταλάβουν τα εγκλήματα που κάναν Τα υπογράψαν ότι τα κάναν Και τώρα για να πάρουν ψήφους Πάνε και κάνουν διάφορα κόλπα Λοιπόν κοίταξε να δεις τώρα να πάμε σε ουσία Σε ουσιαστικά πράγματα Εμείς θα τσαμπουνάμε από εδώ τα διάφορα ε... Με το νέο χρόνο Διαχειρός Σιπουνάκη Μέγα σοσιαλιστής Το γνωρίζετε όλοι Μπορείστε Καλώς το πανικάρι Γιατί. <Τι> Α, ΑΑΣΙΗΝΗΝΕ, είδες, Να, αυτά είναι, σε ευχαριστώ πάρα Α, ναι. ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ευχαριστώ, ευχαριστώ ΤΟΣΗΝΗ, μέσος, μέσος ο Φίλος μου, εδώ <Τι> Μου λέει, μα, «Τι, Risk» <Τι> Σκέψου λίγο, ο άνθρωπος… ναι, είναι πραγματικά διάφθορος <Τι> ο Αργύρης <Τι> διότι είπε όποιος έχει 100 ευρώ <Τι> όποιος, όχι όποιος έχει εκατομμύρια ευρώ <Τι> Σωστό, σωστό. Λοιπόν, με την ε, έναρξη του, του νέου έτους, λοιπόν, που λες Ελινάρα μου, εκτός από τη μεγάλη καταστροφή που περιμένουμε σύμφωνα με το ημερολόγιο των Μάγιας, το μεγαλύτερο οικολογικό έγκλημα που θα γίνει στην Ελλάδα θα ξεκινήσει μέσα στο 2012, διαχειρός του σοσιαλιστή φουνάκι. Τροποποιούνται, κυρία μου και κύριέ μου, οι χρήσεις γης. Πέρα από το φόρο κατοχής που θα πληρώνεις προεδρικό διάταγμα που θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση για μόλις 10 μέρες Μέσα στην περίοδο των Χριστουγέννων κιόλας να προλάβει ο άνθρωπος Σου λέει ποιος θα το δει μέσα στην περίοδο των Χριστουγέννων Τροποποιούνται οι χρήσεις γης που είχαν θεσμοθετηθεί το 1987... Το νέο προεδρικό διάταγμα, άκου τώρα σε παρακαλώ, θα μου πεις γιατί να τα ακούσεις. Άκου το, όμως να περνάει η ώρα. Προβλέπει υπό όρους δημιουργία υποδομών μαζικής μεταφοράς χιτά, ακόμα και νεκροταφείων εντός προστατευομένων περιοχών, ενώ στις εκτός σχεδίου περιοχές γύρω από οικισμούς, επιτρέπεται πλέον η δημιουργία παραγωγικών υποδομών αλλά και κατοικίας. Μήπως τσίμπησες τίποτα από αυτά? Στην κατηγορία της αποκλειστικής κατοικίας εισάγει όπου θα επιτρέπονται μόνο κατοικίες, σχολεία και μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις ενώ αντίθετα στις περιοχές γενικής κατοικίας επιτρέπεται η δημιουργία εμπορικών κέντρων και υπεραγορών και μάλιστα καθηπέρβαση του συντελεστή δόμησης. Έπιασες τίποτα! Καθηπέρβαση του συντελεστή δόμησης, υπεραγορών και εμπορικών κέντρων και τελιμπάν και τελιμπάν. Σε δημόσιους χώρους πρασίνου θα επιτρέπονται και εμπορικές χρήσεις όπως εστιατόρια, εμπορικά και υπόγεια πάρκινγκ. Με έπιασες τώρα... Πρόσεξε, αυτοί για την πάρτη τους δεν σταματάνε να δουλεύουν ποτέ. Για τη διάλυση της κοινωνίας δεν σταματάνε να δουλεύουν ποτέ. Το ίδιο λοιπόν κάνουνε με αυτό το προεδρικό που θα το φέρει μέσα στα Χριστούγεννα για 10 μέρες λέει η διαβούλευση όπου καταλαβαίνεις μέσα Χριστούγεννα όλοι θα είναι στα γλέντια στους γλυκούς χωρούς και έτσι λοιπόν μέσα, μέσα στο 212 θα ορμήξουν τα εντόπια και ξένα όργανα για να αποτελειώσουν ό,τι έχει μείνει ατσιμεντάριστο σε αυτή την πατρίδα. Το Πρινγκυπόπουλο ο Γερουλάνος, κυρία μου και κύριε μου, χοντρά λεφτά τώρα, δεν το συζητάω, ο κυπουρός, φίλος κολλητός του Γιώργου, σας είχαμε πει πως γνωρίστηκε με τον Γιώργο και αποφάσισαν σοσιαλιστικά να σώσουν την Ελλάδα. Δεν το ξεχάσατε. Ε. Λοιπόν, ε, έκανε αίτηση, άκου τώρα, να αγοράσει ένα iPhone διότι δεν μπορεί χωρίς iPhone τώρα ο γερουλάνο, μην έχει gadget εδώ έχει ο αρχηγός του να μην έχει ο Γερουλάνος λοιπόν το θέμα είναι το εξής ότι αυτό έκανε 669 ευρώ και κάνανε ολόκληρα χαρτιά και τέτοια για να μπει να το αγοράσει το κράτος εσύ δηλαδή να αγοράσεις το Γερουλάνο με 669 ευρώ ένα κινητό τηλέφωνο κυρία μου και κύριέ μου και είναι τόσο ξεφτήλας Όπω όλοι τους δηλαδή Που αφού του το βγάλανε στη φόρα Αντί να πει θα μου πεις που να βρουν ντροπή Που να προσκρούσει και η ντροπή τους Το λέει εγώ δεν ήξερα τίποτα Λέει είναι συνεργάτης μου το παρήγγειλε Χωρίς να ξέρω Είναι όπως τα λεφτά του Άκη ξέρει Που μπήκανε Κτάβαλε κάποιο αόρατο χέρι Δεν προσκρούει πουθενά η ηθική τους μεγάλη Από Από 0 Μέχρι βάλες στο μυαλό ό,τι νούμερα θέλεις το θέμα είναι να απομίζουν αυτή την πατρίδα, να σκοτώνουν πραγματικούς Έλληνες, μια μερίδα πραγματικών Ελλήνων, γιατί τους άλλους με συγχωρείτε κιόλας δεν τους θεωρώ Έλληνες, όλους αυτούς τους απάτριδες. Λοιπόν και δεν προσκρούει πουθενά η ηθική τους και αυτονών και τους στρατού τους. Παρακαλώ. Καλώς. Λοιπόν. Λοιπόν. Σωστό, σωστό, ποιο έτσι όπω το λε, όπω το λε, το Να το προχωρήσω, Νέα, δίκιο. Να σε καλά, μου έδωσε το έναυσμα λοιπόν. Αφού λέει, πολύ σωστά τοποθετείται εδώ ένας φίλος, αφού το έκανε ένα συνεργάτης σου και δεν κατάλαβες τίποτα εσύ, πλάκωσέ τον στις Απέλησέ Απέλυσε τον. κάντου του μήνυση. Δίκασε τον. Διότι εκθέτει έναν άνθρωπο ο οποίος εκπροσωπεί αυτή τη στιγμή το λαό. Ε και διοικεί το λαό. Δεν μπορεί να τον εκθέτει. Αφού λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά, πλάκωσέ το ξύλο. Μην τον δικάζεις. Διώξτε τον! Ε. Ποιο να διώξει τον εαυτό του! Ποιο να πλακώσει το ξύλο τον εαυτό του! Εν τω μεταξύ μην ξεχνάς, πόσο πέρασε πριν δύο μήνες, εδώ λέγαμε ότι έκοψε 3 εκατομμύρια ευρώ, τάχωσε στη μαμά στο Μουσείο Μπενάκη, για μια έκθεση που θα γίνει στη Νέα Υόρκη το 2013. Κατάλαβες? Για το 2013 της θα από τώρα 3 εκατομμύρια ευρώ, Ελληνέζευ. Οπότε λοιπόν, μη στεναχωριέσαι, θα βγάλει κανένα κοντήλι το μουσείο για ο εκεί και θα το πάρει στο κινητούλι σου γερουλάνε μου, αντρούκλα μου, πιδαρά μου εσύ, πατριώτη μου. Ε, λοιπόν, θα πάρει τηλέφωνο τη μαμά, στη μαμά, με πήραν να χαμπάρι, κάνε και από το μουσείο Μπενάκη ένα λογαριασμό. Να no, no. βρε ούτε τον καφέ τους, δεν είχαν βγάλει για εκείνη την ψευδή, πώς τι λέγανε, τη λέγανε, την τη Τζάκρι. Τη Τζάκρι, η βουλευτή είναι αυτή. Που έβαζε 5 ευρώ τον καφέ της στο αεροδρόμιο, τον έβαζε στα, στα τέτοια δίκη τα έξοδα της μετακίνησης της βουλής. 5 ευρώ ρε, καφέ στο αεροδρόμιο, τα βάζε στα έξοδα της. Ε, πλη, εσύ βέβαια, ποιος τον πληρώσει τον καφέ της Τζάκρι. Είναι αυτή που πριν πάει στη Βουλή Τα είχαμε πει εδώ Κάθε μέρα περνάει από το κομοτήριο στο κολονάκι. Σας τα είχαμε πει Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε εικόνα να τα δείχνουμε Δεν έχουμε εικόνα Καλά αν είχαμε εικόνα θα σας δείχναμε φοβερά πράγματα Αλλά δεν έχουμε που να μας πάρει ο διάολος Τι Να μας πάρει και μα ο διάολος Κυρία μου, κύριε μου Η κοροϊδία ε, σήμερα ξεκινήσαμε με κοροϊδία και θα συνεχίσουμε με κοροϊδία Δες το πιστεύεις θες όχι 21 εκατομμύρια 21, eh, 500 ευρώ Η Βουλή τα επιστρέφει στο δημόσιο Από τον περσινό προϋπολογισμό Ναι άκου όπως το λέω είναι Πήρε απόφαση ο Πετσάλνικας Ο οποίος ενημέρωσε σχετικά την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και όπως τονίζεται η ανακοίνωση, η εξοικονόμηση του ποσού αυτού, πρόσεξε το εξοικονόμηση βουλή το ποσό, προέρχεται από περικοπές τόσο των βουλευτικών αποζημιώσεων, άκου τώρα, άκου, άκουσε σε παρακαλώ πάρα πολύ, όσο και των δαπανών μισθοδοσίας των υπαλλήνων της βολής, αλλά και τις λειτουργικές δαπάνες στην προσπάθεια του κοινοβουλίου να συμβάλλει ακόμα περισσότερο στην αντιμετώπιση του δημοσιονομικού προβλήματος της χώρας Ακούς τώρα, πού είναι η ουσία Η ουσία είναι ότι δεν υπάρχει πουθενά 21,5 εκατομμύρια ευρώ Τα έχουν ρουκώσει και αυτά τα έχουν φάει Πληρώνοντας δασκάλους υπασίας για τον μπάγκαλο Γυμναστές για τη Μιλένα και τα άλλα καλά παιδιά Πληρώνοντας 350 μιστούς τους υπαλλήλους χώρια από, από αυτά που βουτάνε έξοδα και τα λιμπάν και τα λιμπάν οι 300 σωτήρες του λαού λοιπόν η κοροϊδία τους αντέχετε ακόμα αντέχεται, αντέχετε, αντέχεται, αντέχεται. Αν δούμε, μέχρι πού θα το φτάσουν το θέμα μέχρι πού, ωραία γίνεται καινούργια κίνηση αυτή τη στιγμή και μυριάδες κόμματα, μυριάδες σωτήρες θα τρέξουν να σε σώσουν οι οποίοι θα αλλάξουν την κατάσταση ναι, λοιπόν οι οποίοι θα συνεχίσουν το αγαστό έργο των πετσάλνικων. Εδώ παπάς, εκεί παπάς. Πού είναι παπάς, έχεις και υφυπουργό οικονομικών που τον λένε σαχινίδη Καλά, σου μιλάω δηλαδή για την προσωποποίηση του αϊτού Μιλάμε πρέπει να σβήσουν από τα λεξικά η λέξεις οξυδέρκεια Και να μπει η φωτογραφία δίπλα του Μόνο που τον βλέπεις λες μέσος, αυτός μέσος Κυρία μου και κυριέ μου, τον ρωτήσανε εκεί πέρα Πού βλέπεις να κάθεται το έλλειμμα, κύριε υπουργέ των οικονομικών ναι, ναι. Ε και τι λέει? Άκου. Δεν γνωρίζω λέει που θα κάτσει το έλλειμμα. Ρίξω στον παπάρε. Εδώ παπάς, εκεί παπάς, παραπέρα παπάς. Ε, όλο και κάπου θα κάτσει το έλλειμμα. Alexander the, Alexander the Great, ναι. Alexander The Great. Εδώ παπάς, εκεί παπάς Να το το έλλειμμα Να ο Παπαδήμος Εδώ παπάς, εκεί παπάς Να ο Παπαδήμος Μπορείστε <χωρίς> Έλα βαλιγάρι <πάλι, κάτι>. Αν <χωρίς> <χωρίς> Κάνουνε... Μα, Μα, είσαι... δαυτά, μόνο, μόνο. Δεν φτιάσει τι κανένα με, με τα πετρέλαια, με τα πουλιά και τα τέσσερα. Ότι θέλω α, σιγά που τι ενδιαφέρον τα παιδιά. Κοίτα γύρω σου και καθώς το ξέρει καλύτερα από μένα, ναι, εντάξει στήσανε λέει ολόκληρη κηδεία πυροβουλήσανε ένα κοριτσάκι λεωαντώνη στη Συρία και το κοριτσάκι είναι στο νοσοκομείο και αυτοί στήσανε ολόκληρη κηδεία για να του παιδιού για να μεταφέρουν εικόνα στον κόσμο ότι να και καλά σκοτώνουν οι κακοί εδώ τα παιδιά και τα λιμπάν και τα λιμπάν Ό,τι θέλουν κάνουνε αδερφέ Ό,τι θέλουν κάνουν Κοίταξε, κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί που έχουν τη δύναμη Εδώ κάνουν ό,τι εδώ, Τα, τα λαμογάκια της πλάκας Της πλάκας δηλαδή Που σε μια κοινωνία ε, Δεν θα χρειαζότανε Δηλαδή ο Κιάδας θα είχε την Κάρι, έτσι Θα είχε την Κάρι, ο Κιάδας The way I made, love to them. Και κάνουν ότι γουστάρουν. Λοιπόν, πού θα κάτσει το έλλειμμα, Υπουργέ μου Εδώ, παπάς, εκεί παπά Να, ο Παπαδήμος, να το έλλειμμα hey! Καλά hey! Με αυτά και με αυτά, κυρία μου, κυριέ μου Και πέρα από τις δηλώσεις των σωτήρων σου αυτού, Αυτονών, τις οποίες απόθενες και τους Που τους έστειλες εσείς στη Βουλή <Ρι> Δεν τους έστειλε ο Μπερμπαμίτσος <Ρι> Απ' την άσταλα βίστα κουτσοβίστα, baby <Ρι> Λοιπόν, Στο ΝΑΤΟ, για να μπει λέει μπουν τα σκόπια στο ΝΑΤΟ, πρέπει να είναι η πόλη, η να, να υπάρξει επίλυση της ονομασίας. Και ε, ζήτησε οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι φίλοι μας ρε παιδί μου, οι Αμερικάνοι, οι συμμαχοί μας. Ζήτησαν ε, διευθέτηση του ζητήματος, της ονομασίας. Αυτό λοιπόν αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ένταξη των σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Τώρα, γιατί θέλουν τα σκόπια να είναι στο ΝΑΤΟ. Ξέρω εγώ. All Παρακαλώ. και μας τον το Ιβρώ Διότι και το ίδιο συνδικάτο. Έτσι, σωστά. Να Να μας κάνουν εμά. Εμάς Της πλάκας μας έχουν. Τις πλάκας μας έχουν με αυτός που έχετε στείλει στις βουλές των Ελλήνων. Ποιον Ελλήνων. Στις βουλές των Ελλήνων. Κοίταξε να δεις. Προβλέπω το εξή τώρα. Επειδή... Πεκάνω προβλέψεις Έχω... Είμαι ο Πάτερ Παΐσιος Προφητεία <Κι> Θα κάνω και άλλη μια προφητεία Εκτός από αυτή που σας είπα ότι θα μας βρίζουν σε λίγες μέρες Γιατί δεν επανασταθήσαμε να τους, να τους ρίξουμε Θα σου κάνω και άλλη μια προφητεία Θα δεις λοιπόν εντός ολίγου Ότι θα γίνει της μόδας η πατρίδα <Κι> Θα δεις ανθρώπους Οι οποίοι έβλεπαν ελληνική σημαία Και έβγαζαν Φελίκτεν να σου μιλάνε για την πατρίδα. Να σου μιλάνε για, το, για τους προγόνους. Ξαφνικά ο, ο Κολοκοτρώνης από αδερφή και Αλβανός θα γίνει Ελληνάρας, ο Καραϊσκάκης και άλλοι πολλοί. Θα δεις ότι θα γίνει της μόδας. Και θα αναρωτιέσαι και θα λες, θα κουνάς το κεφάλι και θα λες «Μα δεν πέρασαν, Ακού, ακόμα στα αυτιά μου έχω αυτά που έλεγαν χθες». «Δεν θέλουμε σύνορα». Η σημαία είναι ένα κουρελόπανο Και τα λιμπάν και τα λιμπάν ε, Αυτοί οι ίδιοι Θα γίνει της μόδας Να μιλήσουν στο συνέστημα κάποιων Μόνο και μόνο για τους ψήφους Τίποτα άλλο λοιπόν, προ... Έτσι λοιπόν οι Αμερικάνοι ξέρουν ότι το θέμα θα λυθεί Το έχουν λυμένο εδώ και πολλά χρόνια Πάρα πολλά χρόνια Απλά αφήνουν και... Τι έκανε ο Χίτλες Λοιπόν κοίταξε να δεις τώρα Άξιος για τους φούρνους του Χίτλερ Θεωρεί η Χούντα της Αιγύπτου τους νεολαίου Διαδηλωτέ, ενώ προσανατολίζεται σε πολιτική άσκηση περαιτέρω λογοκρισία προ τα μέσα μαζική εξαθλίωση και γη, που δημοσιο... δημο... δημοσιοποιούν αυτή την πραγματικότητα. Καλά, οι Αιγύπτιοι δεν χορταίνουν δημοκρατία. Κάθε νύχτα στην πλατεία Ταχρήρ, μην ξεχνάτε ότι και εδώ ο δικό μα βράβευσε του bloggers που κάναν την επανάσταση. Του κάλεσε εδώ και του βράβευσε. Βέβαια. Λοιπόν, κάθε... αυτοί ξεκινάνε επανάσταση τη νύχτα το πρωί. Δημοκρατία. Δεν τους αρέσει η δημοκρατία. Ξαναβγαίνουν στην πλατεία. Το βράδυ σκοτώνονται και καμιά χιλιάδα, δύο-τρει χιλιάδες. Το πρωί έχουν άλλη δημοκρατία. Κάπου θα τους κάτσει και αυτούν. Εδώ παπάς εκεί παπάς που νομουλά. παπαμουλάς. Καθώς κακά που θα τους κάτσει δημοκρατία. Δεν μπορεί να με σου κάτσει δημοκρατία. μη με τρελαίνεις ο Άρε Μπάρακ ο, ο Σάμα Μπάρακ ο Σάμα Μπάρακ ο Σάμα όχι ρε Ο Μπάμα Ο Μπάμας ο Μπάρακ ο Σάμας ε, ο Μπάμας είναι πρόεδρος της ΗΠΑ ναι ρε δεν το έχει την πάρει χαμπάρι τόσο καιρό αυτός ο μαύρο λυσκείριο. She... Λοιπόν, αυτό λοιπόν απαγορεύει τις κόρε του να έχουν προφίλ στο facebook. Γιατί. Γιατί. Yeah. Ποιο ξέρει γιατί. Ναι, σου απαγόρευσε στα κοριτσάκια να έχουν facebook. Take it no more. Oh. Και βέβαια yeah. Να σας θυμίσουμε yeah. Ότι ένας από τους ιδρυτές του facebook yeah. Ο Μάρκ ο think... Την εποχή που ήταν υποψήφιος Ο, ο... ο Μπάμιας oh, Έκανε επανάσταση στο διαδίκτυο στην Αμερική oh. Και του φέρε πολλούς ψήφους Ο Μάρκ Ζάγκεμπερκ Ναι του έφερε ψήφους από το Facebook Δηλαδή δεν τον θέλανε ρε παιδί μου Οι λέσχες αυτές Τέλος πάντων όλοι αυτοί που κυβερνάνε τον κόσμο Και πήρε ψήφους από το Facebook Ο Ομπάμιος Δημοκρατικά ρε παιδί μου Είναι η χώρα του ονείρου Εκεί όλα τα κατακτάζει άμα δουλεύει παιδί δούλεψε από μικρό Στις Αλάνες, στη Ζάμπια Και έφτασε να γίνει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τι άλλο Βλέπουμε. Βλέπουμε. Βλέπουμε. Βλέπουμε. Βλέπουμε. Βλέπουμε. Βλέπουμε. Λοιπόν Οι δανειστές μας Οι δανειστές μας Έχουμε και τέτοιους δρόμοι Έχουμε δανειστές και οι οποίοι μας λένε Πρόσεξε, επειδή λέμε ξαναλέμε εδώ ε, πουλάνε, πουλάνε, πουλάνε κανένας, κανένας, κανένας δεν αγοράζει δημόσια περιουσία Μας λένε να πουλήσουμε ό,τι βρούμε μπροστά μας αντί πινακίου φακίς. Το θέμα των αποκρατικοποιήσεων όπως γνωρίζετε δεν περπατάει διότι θα πρέπει να τα εξεφτελίσουν κι άλλα όλα τα πάντα <Κι> και μετά έναντι μου, πως πήρω άλλος 1.000 στρέμματα άκου 1.000 στρέμματα 315 ευρώ 315 ευρώ 1.000 στρέμματα <Κι> Λοιπόν, αυτός δηλαδή στη Θράκια πάρουν να πήρω άνθρωπας να ζει και αυτός Λοιπόν, να τα πουλήσουμε όλα. Τι λέει τώρα... Προτρέπει το ταμείο των ιδιωτικοποιήσεων Ποιο <Τι όλοι> είναι το ταμείο Είναι, ο... είναι ο Κουκιάδης Λοιπόν θα πουλήσει Λοιπόν θα πουλήσει λέει Αντίπινα κύου φακής <Τι> Τα στελέχη του ταμείου προσπάθησαν <Τι> Να τα πουλήσετε λέει όλα Αντίπινα δώστε λέει στο ταμείο <Τι> Αυτή δεν είναι μα... Ρε δώστε τα που σας λέω <Τι> Μάλιστα Στο επίκεντρο της, της συνάντησης που είχε ο Βενιζέλος με τον διευθύνοντα σύμβουλα του Ταμείου, σύμβουλα του Ταμείου, το Μητρόπουλο, μετάμε για μπουμπούκια τώρα σου λέω, μπουμπουκομπουμπουκα, του είπε ο Μητρόπουλο έχει δυσκολίες εφαρμογής στο πρόγραμμα. Πουλήστε λοιπόν, πουλήστε τα πάντα. Ορίστε λέει Τους έβγαλε 598 νησιά Τι τα θέλετε Δώστε τα, σπρώξτε τα Σπρώξτε τα αντί πινακίου φακής. 598 νησιά Αυτά θα είναι πάνω από 1000 στρέμματα Θα είναι πάνω από 1000 στρέμματα σίγουρα ε, Δεν θα τα δώσουν 315 ευρώ Διότι ο άνθρωπος ο βουλευτής Έδωσε πολλά 315 ευρώ Θα δώσουν από 100 αυτοί Χάλευε τώρα τι θα οικονομήσουν Έχουμε... Δεν μου λες τον έχεις δίποτε το ράχιμπαχ. Αυτά τα, τα υβρίδια βγαλμένα από εργοστάσιο λουκάνικων εκεί. Στου εργοστάσια Λουκάνικων όπως είναι ο ράχιμπαχ. Μαλή κομμωδινή. Κομμωδινή μαλή. Ρε με παιδί μου από αυτούς όλους, μια φυσιολογική φάτσα ανθρώπινη δεν βλέπεις. Λες και έχουν φάει τη γανιά από τον Απόστολο Παύλο ενώλιο. Της Λες και πάμπη σε όρξη τη γανιά στον εγκέφαλο στη μου φάτσα εδώ. Ο Ράιχενμπαχ λοιπόν, αυτός ο με το κομμωδινή μαλλί είναι κοινικός και ειρωνικός φυσικά και καλά κάνει. Διοικητής στην Ελλάδα τον έβαλε το τέταρτο Ράιχ, το, Ράι, το Ράιχενμπαχ. Και εμφανίστηκε κοινωνικός και ηρωνικός σε αρκετά σημεία ο Horst Reichenbach σε αφιέρωμα που του έκανε ένα γερμανικό κανάλι εκεί το Focus και του βάλε και τίτλο ο Μαραθωνοδρόμος Ο Μαραθωνοδρόμος έβαλε το γερμανικό κανάλι τίτλο για το Reichenbach Ο κολόπουστας ίσως του πήγαινε καλύτερα αλλά εντάξει Λοιπόν, αυτά τα λέει μόνο ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας όταν βγάζει λόγους Στο ρεπορτάζ λοιπόν Που έχει αυτό το focus, Ξέρετε ότι εντάξει Τα παίρνει χοντρά από κάποια κέντρα εκεί Και το παίζει αυτή την εποχή Αν θεληνικά Ο Ράιχε Μπαρκ, λοιπόν δείχνει Να μην υδρώνει το αυτή τους τους χαρακτηρισμούς Που του έχουν ρίξει Και υπόσχεται άλλα τέσσερα χρόνια Μαύρα για Τους κατοικοεδρεύοντες σκλάβους εδώ Τη μερίδα έτσι Για τους... Ε, Σκύφτες δεν υπάρχει πρόβλημα. Παρακαλώ. α, πρέπει να κάνει. Α, α, α. Στοιχίζει μάλλον τον δικαπάζ. Θα του πω λέει να βάφει το μαλλί αφού κάνει δικαπάζ. Κοίταξε. Να σου πω. Αν παίξεις μπάλα με το κεφάλι του θα βαφτεί θα καλύτερα του μάλι Λοιπόν Έτσι λοιπόν ο, ο, κι αυτός ο Σωτήρας ε, Μας υποσχέθηκε άλλα τέσσερα χρόνια Αλλά Αγκαλιά με τον Βενιζέλα είναι το Λοβέρδα Του Χρυσοχοίδα Και όλα αυτά τα Τα σουργέλα Τα οποία Έχουμε την πρώτη κοινή εμφάνιση Των αντιμνημουνιακών Σακωράφα, τσίπρα σκουρμπλή σακοράφα. Τσίπρα σκουρμπλή σακοράφα. Υχίστε σάλπηγγε. Απα-πα-πα-πα-πα. Κοινοβουλευτική συνεννόηση του Τσίριζα με τους βουλευτές. Κορομπλή σακοράφα. Απα-πα-πα-πα. Πα, πα, πα. Καταθέσαν κοινές ερωτήσει. ερωτήσεις... Αντιμνημονιακή κίνηση. Μιλάμε δηλαδή... Είμαστε έτοιμοι κυρία μου και κυρία μου, έτοιμοι κυρία μου και κυρία μου να σωθούμε. Στο παρατσάκι είμαστε! Μουσική Γιατί άμα δεν σε σώσεις ακοράφα τώρα, ποιος θα σε σώσει. Να... Και ο Λοιπόν, να... πούμε και κάτι άλλο. Εκτός από την αύξηση στο ρεύμα, ανεβάζουν 300% την τιμή της κιλοβατόρας. Πρόσεξε για χάρη της πράσινης ανάπτυξης του Γεωργίου Παπανδρέα από την 1η Ιανουαρίου. Οι αυξήσεις ιδεοί είναι φωτιά στα τιμολόγια κυρία μου και κυριέ μου και εμείς εντάξει ακόμα καθόμαστε και βλέπουμε τις φωτογραφίες του Ράιχεμπαχ και του Φωτόπουλου αυτού του Καραγκιόζη. Τέλος πάντων οι ανατιμήσεις λοιπόν στο τέλος είναι υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Από 11% έως 15% από 1η Ιανουαρίου του 2012 θα πέσουνε. Αυτό αποφάσισε η ρυθμιστική αρχή ενέργειας. Κατά τα άλλα, ελάτε να κάνουμε μια συμβολική κατάληψη, ελάτε να ανάψουμε ένα ρεσό στη μνήμη του Αλέξανδρου και τα Ταλιμπάν και τα ταλιμπάν καλά μας κάνουνε. Πολύ καλά μας κάνουνε. Λοιπόν, μπορεί να μην το πιστεύετε κυρία μου και κυρία μου Αλλά το ΠΑΣΟΚ έχει υπαλλήλους Και τους έχει απλήρωτος τους υπαλλήλους Και μάλιστα έκαναν και blog. Οι απλήρωτοι εργαζόμενοι του ΠΑΣΟΚ Ρε μπλάκα μου κάνει Είσαι Έλληνας Και ήσουν αϋπάλληλος το ΠΑΣΟΚ Δηλαδή πόσο μυαλό θέλεις Λοιπόν οι εργαζόμενοι στο ΠΑΣΟΚ λοιπόν έχουν κάνει blog και οι κακομύριδες είναι απλήρωτοι Είναι η φωνή της αγανάκτηση των απλήρωτων εργαζομένων στο ΠΑΣΟΚ Ε δεν πήρε επιδότηση τώρα, πήρε κάτι δισεκατομμύρια, δεν θα σας πληρώσει. Δηλαδή εσείς τώρα μας έχετε τρελάνει, περιμένατε από το μισθό του ΠΑΣΟΚ να ζήσετε έτσι δεν είναι Εν τω μεταξύ το πολιτικό πτώμα του Τσοχατζόπουλου εκτός από το πυροβολούν εδώ και τον στέλνουν στον εισαγγελέα για το πόθα ενέσχεσαι τον Τσοχατζόπουλο μόνο βρήκαν να το στήνουν στον εισαγγελέα έγινε δικαστήριο στη Γερμανία για τα υποβρύχια όπου καταδικάστηκαν δυο Γερμανοί ε, στελέχοι της εταιρείας που πούλησε τα υποβρύχια και ο δικαστής... Ανέφερε τον Υπουργό της Ελλάδας που ήταν τότε Και τις μίζες που πήγαν σε αυτόν Δηλαδή ο δικαστής εκεί στο δικαστήριο <Τι> Και ο δικαστής στο γερμανικό δικαστήριο Δεν τα λερτάπε έτσι επειδή του στο κεφάλι Τα έπε με αποδείξεις <Τι> Είναι συγκλονιστικά τα στοιχεία και τρίχες κατσαρές Δηλαδή τι συγκλονιστικά να τα στοιχεία Παρακαλώ <Τι> <Σιουσίου> Ποιος το έβγαλε αυτό <Σιουσίου> Φοβε... Φοβερό, φοβερό <Σιουσίου> Να το πω εδώ Φοβερή ατάκα κυκλοφόρησε κυρία μου και κύρι Μου λέει εδώ ένας φίλος Ο Άκης δυσκολεύεται να κυκλοφορήσει στους δρόμους Με το υποβρύχιο <Σιουσίου> Ρε τον Άκη Ε λοιπόν αυτό το πολιτικό πτώμα πυροβολούν εδώ Οι, οι εθνοσωτήρες Και ο δικαστής στη Γερμανία βγάζει στοιχεία Για το πολιτικό πτώμα Ρίξτε Αυτό πάλαμε και να Πάλαμε τον καουμπού Τον Στην Πάτρα Κυρία μου και κύριε μου είναι εκεί μια οικογένεια, Όπου ένα άνεργο πατέρας <Κι> έχει είναι πολύ ο άνθρωπος και αποφάσισε έτσι για να περάσει καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένα όπως τον του υποσχέθηκε ο πάπα πάπα αδελφοί πάπα δημοσιαμαράς και η παρέα του αποφάσισε τα τέσσερα μέλη της οικογένειας θα τα χαρίσει Τι να τα κάνω σου λέει Μουσική Αυτή η κίνηση βέβαια Θυμίζει τις αρχές δεκαετίας του 50 Όπου με τη βία ή όχι Η Φρυδερίκο έστελνε καραυγές Ελληνόπουλων Στην Αμερική Με τις λεγόμενες Πεδοπόλεις Και τα λιμπάν και τα λιμάρ. Μετά από 60 χρόνια λοιπόν στην Ελλάδα κυρία μου και κυρία μου Ο 45χρονος πολύτεκνος πατέρας Ο οποίος έμεινε χωρίς δουλειά Δούλευε security Έψαξε να βρει δουλειά Δεν βρίσκει δουλειά Και Ζει λοιπόν Αυτή η οικογένεια σε ένα δωμάτιο Χωρίς φαγητό, νερό και ρούχα Η γυναίκα του λίγησε Δεν μπόρεσε να δείξει στα πόδια Έχουν 10 παιδιά Προσέξτε πινάνε Και ο πατέρας πήρε την απόφαση της ζωής Να δώσει τα τέσσερα μικρότερα παιδιά σε ίδρυμα Για να Να έχουν ένα πιάτο φαγητό στα ζεστασιά τέλο πάντων Αν έχει πετρέλαιο το ίδρυμα και δεν το έχει κόψει ο παπαντρέας ε. Και η παρέα του Παρακαλώ Α. Κι άλλα θα δούμε, ναι, κι άλλα. Μέσα στην απελπισία του λοιπόν ο πατέρας χτύπησε την πόρτα εκεί του Δήμου. Υπήρξε κινητοποίηση. Θα πάρει ο Μερακλής. Τα παιδάκια λοιπόν είναι ο Ευθύμης 10 ετών, η Αριστεία 8 ετών, ο Νικόλας 7 ετών και ο Ανδρέας 6 ετών. Θα πάνε στο Ίδρυμα Σωτήρ της Κεφαλονιάς για να μεγαλώσουν, να αποκτήσουν ένα πιάτο φαγητό Σωτήρα Παπαδήμε μου, Σωτήρα Παπασαμαρά μου, Παπαλοβέρδε μου Λιστοσημωρία oh. που καταντήσατε μια Ελλάδα όπως την καταντήσατε oh, oh, oh, oh, oh. Στην αντίπερα όχθη επειδή υπάρχει κοινωνικό κράτος κυρία μου και κυρία μου οι εφοριακοί μας θα κάνουν απεργία 28, 29 και 30 12. Όπως καταλαβαίνεις καταλαβαίνεις γιατί θα την κάνουν την απεργία 29 και 30 τις δυο τελευταίες μέρες του χρόνου διότι δεν είναι αργίες έτσι λοιπόν θα το κάνουν πενθήμερο. σιγά μην ενδιαφερθούν οι εφοριακοί μας 40-40-20 από επίσημα χείλη τα Επίσημα χίλιοι είπαν ότι το 20 πάει στο κράτος Εμείς τα λέγαμε 80-20 <Ρι> Αυτά λοιπόν 29 και 30 Δεκεμβρίου θα κάνουν κινητοποιήσεις για την πατρίδα Η εφοριακή Έτσι λοιπόν <Ρι> Επειδή δεν... Με τις ευχές δεν γίνεται ζωή Να τελειώσουμε αυτή την εκπομπή Ευθύμης, Αριστεία, Νικόλας, Αντρέας Και άλλα χιλιάδες παιδιά Τα οποία δεν θα ζήσουν το μύθο τους αυτές τις μέρες Γιατί έτσι, αποφάσισε, έτσι αποφάσισαν οι σοσιαλιστές το με Κυρία μου, κύριέ μου, να μείνετε στο ραδιόφωνο, θα ακολουθήσει το γλέντι του Αθανασίου. <μιλίου> <Να>. <μιλίου> και εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ακρόαση, τις έξυπνες παρατηρήσεις σας. Εμείς όλοι, ο Ευθύμης, η Αριστέα, ο Νικόλας και ο Ανδρέας. <μιλίου> να είσαστε όλοι καλά, πάντα, για και χαρά σας. fim